Ναι. Παρέλαση με προσκλήσει επίδειξη αεροσκαφών. Είναι λίγο κλασ. Πε μου ότι έχει καναπεδάκια, free time και τέτοια στο τέλο. Γιατί να μην έχει παιδιού, τι θα είναι τίποτα θνιάρικο να πηγαίνει ορέκοντα η λέτσι μέσα στου δρόμου. Θα πάνε VIP, καλή. Εγώ θέλω ρεπορτάζ από το τι φάγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει βγει καναπεδάκι με αυτά που ακούω, αεροσκάφη και τέκνο μουσικέ κτλ. Αποκλείεται. Όχι που δεν θα φτιάχνω ο Αβραμόπουλο την τελευταία του παρέλαση ω υπουργό που δεν θα την έκανε super duper. Έβαλε και τα καγκελά του μια χαρά. Άφησε Τυπογραφή κανονική. Και με την ευκαιρία που λέει και ένα φίλο μου που ακούω στο ραδιόφωνο χρόνια και με την ευκαιρία που μιλάμε μαζί να επενθυμίσω ότι το Σάββατο έχει συλλαλητήριο και όποιος δεν είναι εκεί είναι απλά επειδή ψάχνει δικαιολογίες. Επειδή ακούς την εκπομπή, μήπως αυτό είναι κινέζικη παροιμία. Ποιο, με κινέζικη παροιμία είναι. Αποστόλη, καλημέρα. Έλα. Τι κάνει χρόνια πολλά. Θέλω να σου πω ένα πράγμα για αποστόλη μου. Αυτό ο παππούλια δεν τρέπεται που πάει και στείνεται εκεί πέρα με όλου αυτού του χαβιέδε. Ναι, νομίζω έχει όρεξη. Δεν τρέπεται. Ναι, νομίζεις έχει όρεξη να κάθεται εκεί να στείνεται. 500 μέτρα να μην μπορούν οι άνθρωποι να δουν τα παιδιά του. Να βλέπουμε αυτού του αλίτε, του κλέφτε όλου. Το παππούλια μαζί, η ντροπή του. Τα γεράματά του δεν έχει βάλει λίγο φιλότιμο. Η λιροφρενία. Ο πατέρα μου. Έφυγε στα αλβανικά σύνορα πολεμώντα του Ιταλού. Εσεί σήμερα τι κάνετε, τι είναι αυτό το πράγμα. Τιμάτε τον πατέρα μου με αυτά που λέτε. Εμεί θα τυπίσουμε τον, ε... τον πατέρα σου. Τον πατέρα σου, τον πατέρα σου τον εσύ, εμείς θα τον τιμήσει εσύ. Εμεί θα τον τυπίσουμε. Λοπή σα, εσεί πολεμούσατε για την εξουσία, όχι του Γερμανού. Εμεί δεν είχαμε γεννηθεί, καλεπτά. Καλά, ούτε ιδέα δεν ήμασταν. Από εμά περιμένω ο πατέρα σου. Ε... Πώ το λέει. Έλα, Έλα γόρι μου, πώ του αντέχει, ρε γαλήλω Δεν του αντέχω, παιδί μου, δεν του αντέχω. <laughs> τρέμουν, <laughs> τα νεύρα μου, τρέμουν. <laughs> πώς, πώς, τι τη γελίο είναι, ρε. κάθονται και ακούνε την και πέντε τέτοια σου την μπουύρουν να φασιστάρι, άρα δεν τρέπονται λίγο. Από στο λε, κάνε μου μια χαρά. Αν τρεπόζουν, δεν θα ήταν φασιστάρι. Ναι. Είναι τη Ελληνοφρένεια. Ο... Τι ίδιε, ναι, το κάγγελο. Το... Από την ικαριά. Χίλια μπράβο. Χίλια, χίλια για παραπάνω. Να σου πω. Ναι. Η 25η που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει στην παρέλαση. Που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην είναι. Ελπίζουμε να είναι. Α, τι αυτοί... θα τραγουδάμε εκεί, τα ξεκαγγέλια. Την τρίτη διευνή θα τραγουδάμε καημένα. Με τον Τζίπρα. Την τρίτη διευνή. Αφού δεν τραγουδάνε, τη σφυρίζουν. Τραγουδά τραγουδά, και με κόκκινο σημαίωμα. Δεν ξέρουν τα λόγια να σφυρίζουν. Τέλο πάντων. Επειδή ακούω αυτέ τι μα. Που, ακούω, που βλέπει αυτό ο άνθρωπο, μάλλον που λέει αυτό ο άνθρωπο. Ποιο? Τι γνώμη, αυτό το χούφσα και πέρα, αυτό που έχει πεθάνει και έχει πάει χαμπάρι γιατί έχει βόδια, γιατί έχει πεθάνει. Α, ο βαρσαμωμένο ο θεσμό. Βαρσαμωμένο, ναι. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κανένα, ναι. Να τον μαζέψουμε. Για το του το σπίτι και τι παναγίε. Δεν τρέπονται λιγάκι αλίτε. Δεν τρέπονται καθόλου αποστολή. Καθόλου γάμου γα... το κερατό μου. Γεια σου, Αποστολή θερμά μας ευχαριτήρια. Είναι η συγκίνηση, είναι η ανατριχύλα, είναι, είναι όλα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλά, καλά. Παρακαλώ, θα μπορούσα να μιλήσω στον... Αποστόλ τον λένε. Α, αποστόλ τον λένε. Ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω. Εγώ είμαι. Εσείς, ε. Ναι. Ε, θέλω να ρωτήσω, εγώ δεν εξετάζω τα προηγούμενα που είπανε γιατί δοσίλογοι για χασχέδες υπάρχουν πάντα και υπήρχανε. Θέλω απλά να πω πού είναι αυτή η ομοψυχία, η ελληνική, η εθνική ομοψυχία που είχαμε τότε, τώρα, ήταν ο καθένας την πάρτη του και ε, έχουν, τους έχουν κιόλα αποχαυνώσει, δεν ξέρω με ποιο λόγο, δεν αντιδρούν ούτε λεκτικά. Οπότε πιστεύω ότι πόλεμος δεν θέλω να γίνει βέβαια και να σκοτωθεί. Όχι άνθρωπο από όπλο, αλλά σίγουρα τον μπαϊσμένο από την πίνα. θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ αυτό πιστεύω. Είναι Ναι. Δεν παιδιά για να καλό και να στο τηλέφωνο τώρα. I ty ulidzie latawysz, ale też to wie, no czego la naraźsz apostotoli ena. Αυτέ τι κοπέλε που τόσο μίνι, δεν κάνανε πασαρέλα. Εθνική επέτειο είχαμε. Σιγά μου, διάση μα να δούμε λίγο κόλο. Τι σε πείραξε, Τι να βάλουν, το μάξι, το φουστάκι. Δεν θέλαμε. Θέλαμε <συμίλυν> μίνι. <συμίλυν> να δούμε κόλο και βυζί, Γιατί να μην δούμε. Εθνική επέτειο είχαμε. Μαγαλούνε <συμίλυν> οι σκρόβε. Τι λε καλέ. Οι άλλοι πήγανε σαν καρνάβαλοι εδώ πέρα. Α μα βρει αποστολή. τα άρματα. Οι άλλοι κάτι σφριγγυλά παλικάρια ξυρισμένα. <συμίλυν> Α, τώρα. Βιλεν, πιλεν, βλέ, <κυρφι> <στολίγο> δεν είναι κακή δουλειά για το σπίτι, αφού στο χώρο εργασίας δεν σου κολλάνε κι ένσημα. Σπίτι! <Σείλιο> Έλα σου πω, ε, λόγω τη εθνική παλιγενεσία που έρχεται, άσχεσαι με σε παρακαλώ ένα λεπτό να πω κάτι λίγο στου πατριδοκαβάριδε τη αυριανή ημέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά σε όλα τα έθνη του κόσμου. Θέλω να του ενημερώσω ότι το δόλωμα που βάζει η εξουσία στο λαό για να τον αποπροσανατολίσει από τα προβλήματά του είναι όταν του μιλάει για πατρίδε και μεγαλεία. Άμα βάλει αυτόν τον κάφο στην Αμφίπολη που μα έχουν πρίξει τα κύρια εδώ και πόσε μέρε, στην ουσία τι έχουν βρει. έχουν βρει ένα κάφο, έχουν βρει με έναν καλό. Μέσα που όσο ζούσε, μια χαρά ζούσε ει στον των άλλων. Τότε το περίεργο θα ήταν να βρίσκαμε κανένα νοσοκομείο ή ένα κανένα παλιό ορφανοτροφείο. Αυτό είναι το θέμα. Και το ζουμί τη υπόθεση. Φαντάζεστε δηλαδή να είναι μέσα ο ηφαιστείωνα. Άκουσα ότι μπορεί να είναι ο τόπο του Αλεξάνδρου, λέει, και να ξεχρεώσουμε. Εκεί ο λαό σου αποσυντονίζεται. Θέλω να δω πόσοι θα κατέβουν από το λαό το Σάββατο. Και δεν είναι το πάμε, εννοώ του άλλου να πω είμαι 67 χρονών θέλω να φιλήσω αυτό το παλικάρι που, από, με το πρόγραμμα του Οπα, ναι. είναι αχτύπητος ε, δηλαδή να του πει θερμά συγχαρητήρα είμαι 67 χρονών και μου η ψυχή μου είναι άπεκτος ο άνθρωπος είναι επιστήμονα είναι άλλο, άλλο πράγμα ο άνθρωπος δώσ' τους θερμούς χαιρετούσα τον Άγιο Δημήτρη σε παρακαλώ μακάρι να τον κρατήσω να μην του κάνω καμία τρίπλα υπουδίνες Έλα. τη φράση της, πράσης, της... Έχω ένα στο κάγκελο από πού βγήκε Ήταν τις παρελάσσεις ξέρω εγώ από πού Μάλλον απ' τις παρελάσσεις Αποστόληξε τι θέλει να σου πω. Ε, πού να ξέρω. Τυχαίο άντρα μου, επειδή είμαι Μακεδονίτησα, μου βρήκε προχθέ στο YouTube έναν χωρό μακεδονίτικο, το Πουστένο, το οποίο ήταν από την ταινία Ψυχή Βαθιά, δεν την έχω δει. Η συγκίνησή μου ήταν για το εξή. Χορεύανε άντρε, γυναίκε, με όπλα και ημέν και η δε, και θυμίστηκα αφηγή του πατέρα μου που ήταν έφηβο τότε και του πήγαινε πίστε που έφηγε η μου επάνω για να φάνε, και μου είπε ότι του έκανε εντύπωση ότι είχαν ισότιμε τι γυναίκε, και ήταν η πρώτη φορά αóra σε ζορίζει που το είχε δει αυτό. Τι είχε κάνει μεγάλη δίψα. Είναι να να σου κάνει δίψα. Το σκέφτησε. Και λέει πώς θα αυτή τη μαγιά. Τελώς πάπνη. σε απάντηση του κυρίο που πήρε προφάση κι γιατί στην ε, στη διαφήμιση του Pamela η και γυναίκες. Mm. Τις γυναίκες φτάνουν σε περίοδο της έστει. Εγώ αυτό ξέρω. Καταρχήν θετικό να υπάρχει η φωνή συναδέλφων εργαζομένων στα ταξί, έτσι στην εκπομπή σου. Από εκεί και πέρα... Επί... Ε, υπάρχει έτσι παράπονο? Κανένα παράπονο. Κανένα. Άλλη μόνο. Αυτό λέω. Επειδή όμως δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, βάσει αυτό που συμβαίνει πλέον στη ζωή μα. εγώ θα προσθέσω ένα «και» τη φράση του συναδέλφου ότι θα παλέψουμε με τον μαυρή και τον ξέρω τον Παναγιώτη. Είναι αγωνιστής, θα παλέψουμε και με τον Παναγιώτη. Εάν, και με ποιον άλλον όμω. και με τον Βαψωμαλιά, δεν πάνε όλα μαζί. Όχι, εννοείται ότι από αυτά που λέω κατάλαβες αρκετά. Ναι, ελληνοφρένεια. Ακούω την εκπομπή σα τώρα που έχετε στην αρχή το αφιέρωμα για το έπορο του 40. Ναι. Ε, ήθελα να ξέρω για εσά, όλη η υπόθεση του 40, τη κατοχή και αυτά είναι το ΕΛΑΒ. Αυτό καταλάβατε. Αυτό κατάλαβα. Ο Αντάρ Κατραγούδια του ΕΛΑΒ. Ωραία. Αισθάνομαι ότι πιστεύετε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα μονακό. Ισχύει. Μονακό θα ήμασταν. Ναι. Θα ήμασταν μονακό. Θα ήμασταν μονακό εμεί. Αν δεν υπήρχε Α. το ΕΑΜ. Όχι. Γιατί δεν είμαστε Μονακό. Επειδή εγώ... θα υπήρχε το ΕΑΜ, για αυτό, εγώ, γιατί μας εμπόδισε. Συγγνώμη. Εγώ, εγώ, συγγνώμη, δεν είναι από αυτέ που λέω ότι δεν έχει προσφέρει το ΕΑΜ. Α, μου θύμισε είμαστε... κάτι φωνή, για αυτό. Για πείτε μου. Παρακυριακό πλωστοδοτία του από ζεχάρο, σα φέρνω. Ναι. Ε, να δώσω ένα της εκατομμύριος συγχαρητήρια για την εκπομπή σήμερα τη ελληνοφρένειας Απλώς ε, θα ήθελα, αν όχι κάθε μέρα, επανάληψη, αύριο τουλάχιστον Να κάνετε επανάληψη αυτή την εκπομπή ήταν η καλύτερη Την ακούω καθημερινά Αποστόλης είσαι Εγώ είμαι, ναι Αγόρι μου γλυκό, <laughs> δεν κατάλαβα από τη φωνή Ε βέβαια, <laughs> από τη ζεχάρο γκόμενες, δεν έχετε, εμένα λες αγόρι μου, κατάλαβα Αγόρι μου ρίγα. Όχι, εργέννησαι με, εργέννησαι 53 χρονών Α, είμαι αφού είσαι ζαχάρο, εργέννησαι θάση Αυτά δεν έχει γκόμενες Ακούσε εμένα και λε αγόρι μου, έλα τα ξέρω αυτά Γεια σου αγορίνο από το Σούγκαρ Λαντ Α, μου γλυκιά Φοβάμαι ήδη Σταμάτα νιώθω έγκυος, Γεια Κάτι. Υπάρχει το συλλαλτήριο την άλλη, το άλλο σαφώ που πάμε. Τα έχουν πει πολλοί. Εγώ τι θέλω να σου πω. Να σου πω πώ χαρακτηρίζεται από κάποιου που θέλουν την ενότητα και την κοινή συμπόρευση αριστερά. Αυτό το συλλαλτήριο το χαρακτηρίζουν κομματική παρέλαση, το χαρακτηρίζουν καπέλο, το χαρακτηρίζουν δεν ξέρω πώ αλλιώ. Α, ωραία. Και αν χαρακτηρίζεται κομματική παρέλαση, και αν ακόμα είναι κιόλα. Γιατί δεν πάνε α... κι να του πάσουν. Λίγο να έχει κι άλλο, να έχει και εκτό κόμματο. Ακριβώ αυτό σου λέω. Ελάτε κι εσεί, α παιδιά, να έχει κι άλλο χρώμα η παρέλαση, ναι. αλλά πρέπει να κάποια στιγμή ο λόγος να τους ξεπεράσει αυτούς οι οποίοι μιλάει στον όνομα της ενότητας αεριστεράς και στην ουσία έχουν μεγάλες παραπήρες τα αποστολή μου, μεγάλες παραπήρες Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και από την αντιπαράθεση με τους δεξιούς, άστο Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά να θυμούνται οι παλιότεροι να θυμούνται οι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι Σας παίρνω από το χωριό του Λουντέμι Έβλεπα στον πλ Και ξέρεις τι έχω ένα καλαματιανό καλό και, και σε μια φάση νόμιζα ότι έβλεπα ένα παιδί αντάρτη ρε, που πολέμησε στο όχι Ήταν αντάρτης στα 15 του Ναι αλλά τώρα είδα ξέρεις τι είδα Ένα βαλσαμωμένο είναι. αντάρτη Αντάρτης είναι Βαλσαμωμένος Βαλσαμωμένος αντάρτης Στη συντήρηση ε, εντάξει αφού είσαι όλα ναι έχει πει Ε τι είναι οι αντάρτης να λένε τα όχι Το όχι τα λέει μεταξάς Ο αντάρτης θα πει ναι τι θα πει ωραία Αποστολή μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή τη σημερινή. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία, αλλά μην τα παίζει αυτά ρε, εσύ. Μπορεί να ξυπνήσουν οι μαζί. Όχι καλέ, εκ του ασφαλού τα παίζουμε. Α, Το όχι. έχουμε δεμένο ότι δεν πρόκειται. Όχι, okay. έγινε, καλά. Έλα, γεια. Παύρα μόπουλο τώρα Σπρογνώσατε Σπροχνώσαντε μωρέα λιταράδε ή αξιωματικοί. Ποιο είναι η κατώτερη αξιωματική, με υψηλότερο βαθμό, να πάει στην τηλεόραση. Έχει κρατήσει μέχρι και αυτή η ιστορία. Επειδή μου δεν ήταν γι' αυτό, ήταν χρέο προ την πατρίδα, ήταν. Μέχρι την Κύπρο δεν πάνε. Μέχρι την Κύπρο και μέχρι το Αιγαίο. Δεν τρέπονται λιγάκι οι Αποστολή. Δεν τρέπονται καθόλου, ρε. Ναι, γεια σα. Γεια. Ριαλ. Ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο στον Καλαμούκη και στου συνεργάτε του για αυτό που μα παρουσίασε σήμερα. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Αποστόλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σα ακούω. μη μασά, Σαγορή, να μου χώνε και ρίχνε του τσούζουν και για αυτού που δεν του αρέσουν να παρακολουθούν το 8 με 10 πρόγραμμα. Εκεί είναι τα ωραία του. Για εμά, συνέχισε. Να σου πω λίγο την εξυπνάδα μου. Oh. Οι τζιχαντιστές κάνουν λιγότερα από τους Γερμανούς σήμερα και ο οποίος πολέμησε εναντίον των Γερμανών βλέπε Σερβία, βλέπε Ελλάδα και καλή νύχτα. Ήθελα να δώσω πάλι τα συγχαρητήριά μου για αυτή την εκπομπή και να εκφράσω και μια απορία μου γιατί πρέπει άρα η Ελληνοφρένια να κάνει αυτά τα αριστούργηματα και όχι το ΚΚΕ μόνος του. Συγχαρητήρια για αυτή την ωραιότερη εκπομπή που έχει ακουστεί από το ελληνικό ραδιόφωνο. Συγχαρητήρια παιδιά. Καλά, ρε κόλλεπτο. Εγώ τη Δευτέρα γιατί δούλευα. Ε? Για το μεροκάμα για να βγάλει 360. και εξήντα, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Για να κυκλοφορήσει άδειο στην Αθήνα, γι' αυτό. Θε μου ότι με μακάρι να μια έγκριση από τον έγκυρο δημοσιογράφο. Εγώ είμαι ο έγκυρο δημοσιογράφο. <laughs> Έλα καλέ τώρα μεταξύ μα. Λοιπόν, την Πέμπτη που ήταν το δικαστήριο των κ. έγινε διακοπή τη δίκη. Γιατί η πρόεδρο διάβασε 255 ονόματα και κάνει μια διακοπή και γινόταν μια συζήτηση μέσα από του συνάδελφου για τα προβλήματα που υπάρχουν, Τον ΟΑΕΠ, τα ακριβά κάψιμα ήσουν εκεί, εσύ. Είστε κατηγορούμενο. Λείπει ο Μάρτιν, δεν θα ακουστεί. Αυτό είναι απάντηση σε ορισμένου που λένε ότι ο κόλο μου είναι βαρδί. Ο κόλο μου είναι βαρδί γιατί κάθομαι όλη μέρα. Τέλο πάντων, τη διακοπή που λε, γινόταν μια συζήτηση μέσα στο μέσα στην αίθουσα του δυσκαριστηρίου, χωρί το, βέβαια το, του δικαστέ. Και όταν φτάσαμε στη συζήτηση ότι ο Χατζηδάκη, ο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ενοικιαζόμενα τα Τα τα και ότι έχει παραχωρήσει το έργο στα ξενοδοχεία και στα φούρνα. Σηκώθηκε πάνω ο βαψομαλιά, στον αστυνομικό και του λέει πάρτε τα στοιχεία του κυρίου. Θέλω να του κάνω μήνυση Εντύπωση Μέσα στο δικαστήριο ο Εντύπωση Α, μου έτσι. κάνει. Α πω και ο Βασομαλιάς κατηγορούμενος κατηγορούμενο Όχι ο Βασομαλιάς ήρθε εκεί πέρα για να πει την παπάρα του, αλλά ευτυχώ η πρόεδρο. λέει δεν χρειάζεται να μιλήσει. Λέει, δεν ήταν εκεί, δεν ήταν Μα τι ήταν Εντύπωση. αυτή η πρόεδρος, παιδί μου. Έβγαλε για απόφαση, αυτή... Υπέρ Δεν ήθελε το βαψωμαλιά, τη Σιριζέα ήταν. Τι έγινε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει παντού και στη δικαιοσύνη. Καλά λέει ο ΣΑΜΑΡΑΣΟΥ δεν έλεγε τη δικαιοσύνη. Έχουν Να. μπει οι ΣΥΡΙΖΑΗ παντού.